Λοιπόν ένα ηχητικό μετά από καιρό, επειδή είναι και καλή μέρα σήμερα γιατί στις κακέ μέρες υπάρχει θλίψη και κατήφια όταν πέφτει και δεν είναι για σχόλια. Λοιπόν 5 Φεβρουαρίου Τετάρτη είναι η ώρα τώρα 2.30, είναι μετά την ξαφνική άνοδο που γίνεται ε, με πολύ μεγάλη εισροή χρημάτων που έχει ξεκινήσει από τον Νοτέκ, μέρες τώρα βέβαια, Συνεχίσει η εισρωή χρημάτων, δεν σταματάει με τίποτα. Είναι πρώτο σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχω, πρώτο ο τέσσερι ροέ και όντω προσεγγίζει τα υψηλά τα πρόσφατα κίστα κοντά στα 1,80, κάπου, 180, κάπου εκεί. Οδηγό αυτέ τι μέρε δεν έχει κοιτάξει καθόλου πίσω. Παρότι κοντεύει πια τα 6 δισεκατομμύρια σε κεφαλαιοποίηση, συνεχίζονται οι εισρωέ και οι αγορέ τη Deutsche Telekom. Που είναι πολύ πιθανό να βγει, να γίνει δημόσια πρόταση. Αυτό δεν είναι πολύ καλό για μα. Να χάσουμε άλλη μια εταιρεία, αλλά αυτά δεν είναι από το χεριό μα. Χρηματιστηριακά, βλέπουμε, όχι γενικότερα έτσι. Λοιπόν, το παιχνίδι πάλι, μάλλον οι πλάτε πάλι από του γνωστού ύποπτου, του Ηρακλή, ο Παπ Ποτέ Δεή, θα το πάρουμε αυτή τη στιγμή ο, ο, ο, ο ΤΕ πρώτο, ΔΕΗ και ο Παπ, αλλά όπω και το κάνουμε, εκεί περιορίζεται, όπω έχουμε επισημάνει από τότε με τον Τζίπρα που ήθελε να πάρει την εξουσία και έλεγε δραχμές. Που η Goldman Sachs και βάλει πλάτη πρώτα τεδεή και στη συνέχεια ανακάλυψε και, την, και τα λαδιό κυρίως τον ΟΤΕ και τον ΟΠΑΠ οι, οι μεγάλες δυνάμεις, τα ισχυρά χέρια. Λοιπόν, το παιχνίδι βέβαια στις τράπεζες λιώσανε την εθνική με αφορμή τα, τα τουρκικά λύρες και Blackrock με τους άθλη ας πούμε, εντάξει, τώρα, Λίγες φορές στη ζωή μου, γιατί δεν, δεν μου αρέσουν αυτοί, αυτά τα πράγματα λέω, να πούμε, ξέρω εγώ, να, να επέβη εισαγγελέας που λένε <laughs> όταν γίνεται κάτι, ας πούμε, δηλαδή πραγματικά σε μερικέ τέτοιες περιπτώσει. επειδή όταν, πρώτα απ' όλα όταν υπάρχει φτώχεια και ο άλλος παίζει λίγα χρήματα να βγάλει κάτι για να επιβιώσει, η κάθε είδηση δεν είναι όπως παλιά, έτσι, ε, επηρεάζεται αρνητικά. Σου λέει έχω πέντε χιλιάρικα, όμως μείνω μέσα. Ακούγοντα όλη αυτή τη θυμολογία και γίνουν τρία, είναι ποσά πια. Αλλά σεβόμαστε αυτά. Δεν μπορεί τώρα να γίνει ο κάθε, κάθε κραγμένη αδερφή, ας πούμε, και να κράζει, α πούμε, εγώ, την, τον ιστορικό του κόσμο να τον κάνει παπαρολογίε και να επηρεάζει του ανθρώπου. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Παλιότερα, παλιότερα δεν θα το έλεγα, γιατί ξέρω ότι και η ζημιά να γίνει δεν πειράζει. Ήταν αλλιώ τα πράγματα. Τώρα πειράζει. Πειράζει σε βαθμό με επιχείλια. Και υπόσχομαι ότι όσο περνάει το χέρι μου θεσμικά, στην επόμενη συνάντηση της συμβουλευτικής θα περάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔ να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις σε κατευθυνόμενες φημολογίες βαριές για κάτι, χωρίς να υπάρχει υπόβαθρο. Έτσι. Όχι να βγάζει μια εκτίμηση ότι αυτή η θεμελιωδό είναι για κατάρρευση προσοχή έτσι. Φήμε ανυπόστατε και φημολογία, πώ θα σου το πω, λόγια και κράξιμο τρελό που κάνει σε μερικά χαρτιά, ειδικά σε αυτά που κατά τη γνώμη μου δεν παίρνει διαφημίσει, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς Και δεν είναι ο μόνο, υπάρχουν και άλλοι στην πορεία. Πρέπει, υπάρχει ένα έλεγχο, δεν μπορεί. Ε, Ξεφεύγουν τα όρια πλέον, α Μπορεί να υπάρχει το φίλτρο του κάθε ανθρώπου να εκλογικεύει αυτό που ακούει, αλλά δεν μπορεί να σε μια κρίσιμη περίοδο ζωή του οικονομική. Ο δεν μπορεί να, να φιλτράρει και να εκλογικεύσει τις κακές ειδήσει, αυτόματα χάνει, πουλάει, βρίσκεται εκτός ευτού. Λοιπόν, συνεχίζω για να μην το κάνουμε για μεγάλο τα τραπεζικά σίγουρα κυριαρχούν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια είδηση που δεν την ξέρω ε, οι έξοδες στις αγορές, επιμηκίνσεις ε, αυτό το δώρο που αυτές τις μέρες όλες μας προπαγανδίζουν η πολιτική ε, σίγουρα υπάρχει αν το δούμε χρημαστηριακά σα έχω πει ότι η έξοδος ή οτιδήποτε άλλο είναι το καλύτερο που μπορεί να υπάρξει για εμάς που παίζουμε γενικότερα στην οικονομία το πιθανότερο να είναι εικονικό δεν, δεν μπορώ να δω κάτι αν δεν δω δουλειά, να μειωθεί η ανεργία κλπ. Έτσι. Ε, να βγουν οι τράπεζε να πληρώσουν χρήμα γενικότερα στην οικονομία σαν χρηματιστηριακά α πούμε αλίμονα είναι μια τέτοια εξέλιξη έστω και εικονική ε, ανεβάζει άμεσα τις αποτιμήσει και αποτιμήσει ε, κυρίως αυτούς που παίζουν οι ξένοι τα χαρτιά του 25 δηλαδή τα οποία περιλαμβάνουν τις τράπεζες καταρχά, Α πυραιός εθνική η οποία είχε λιώσει να αποκατασταθεί η τιμή της. στις άλλες από ό,τι βλέπω το 85-86 στην Α που δίνουν είναι πάρα πολύ κανό να γίνει το δίευρο στον, στον πυραιός το πρόγραμμα μου είχε δώσει μέσα σε μέρε τώρα πει 2,60 περίπου, δεν το θυμάμαι ακριβώ, 2,60-2,59 δεν έχει σημασία και αυτό μοιάζει εφικτό. Ε, στα υπόλοιπα για ε, χτένα ε, ελάκτορα, οι εισρωέ θα συνεχιστούν σίγουρα και λόγω, της, ε, λόγω των έργων που έρχονται, δεν είναι ανάγκη να ε, εκεί μπορεί να μείνει και λόγκα, α πούμε. Τα δύο νερά, ο ΑΕΔΑΠ ε, που είναι έτοιμο να πάρει κάποια χρήματα και να μοιράσει και μεγάλο μέρισμα, ο ΑΕΔΑΠ τη Θεσσαλονίκη. Προτιμητέως από μια μεριά, από την άλλη ε, είναι λίγο ακίνητος, είναι μια πολύ σοβαρή και σταθερή επένδυση. Τα σωληνουργία που όπως και να το κάνουμε παραμένουν ε, παρά, ότι, παρά, την, ε, παρά το πρόβλημα που έχει προκύψει και το γνωρίζετε πολύ καλά παραμένουν πούμε, στα αζήτητα αναμένοντας την ε, ε, ε, εισαγωγή της ε, βιοχάλκου Βελγίου και του προστίμου της κεφαλαίου να θα υπάρξει και με τι τρόπο θα υπάρξει και όλα αυτά, παρότι α πούμε σήμερα έβγαλε μια καλή είδηση, συμμετέχει μαζί με άλλες εταιρείες για τον αγωγό του τουρκικού, δεν μπορεί να τραβήξει όχι άνοδο, άνοδο ε, έχουμε ένα 5% 38.000 κομμάτια, ένα τίποτα δηλαδή. Δεν βλέπουμε δηλαδή να τραβάει πια κόσμο και τζίρο όπως παλιότερα, <coughs> με όλη αυτή την περιπέτεια που έχει περάσει. Τα δηληστήρια κλασική σταθερή αξία. Πιο πολύ βλέπουμε τον Μοτορόιλ, ο οποίο είναι με δυσκίνητο ζυσκείλιο και δεν ξέρω τι, αλλά περνώντα το 9, μπορεί να δει μεγαλύτερε τιμέ. Και εκεί είναι θέμα τεχνικό, κοιτάξτε το. Ο ΕΛΠΕ κάνει μια κλασική σταθερή αξία. Δεν τον παίζω εγώ από τα ΕΛΠΕ. Δεν, δεν έχω δει ποτέ να δίνει εφόσον αγοραστεί πολύ χαμηλά και σε πολύ αρνητικέ ε, ε, ε, ημέρε, δεν παίζει και τόσο δυνατά. Και έτσι είναι να αποφεύγω. Η ΕΧΑΕ βέβαια. Από Μπορεί μόνο να παίζει την ΕΧΑΗ αν θες, ας πούμε, Ανεβαίνει το χρηματιστήριο, αυξάνουν η τζίλη και βάζει χρήμα στο ταμείο. Και έτσι, εμέσω έτσι, συμμετέχει στην άλλο του χρηματιστηρίου. Δεν χρειάζεται να παίζει καμία ελευθερία Το δίδω μέτκα ε, Μη Τα μεγαλύτερα παράπονα <coughs> από τα χαρδιά του χρηματιστήριου τα ακούγεται το Μη Γιατί τη συγκρίνουν, α πούμε, ξέρω, με την Μπέλα που είχε 1,5 δι. Ο Μη Τηλινέο έχει ξέρω, 700, 1,5 Μια κλασική. Ε, δεν δε, δε, δε, δε, δε, δε, δε τα βλέπουμε έτσι τα χαρτιά. Δεν μπορεί να τα δεις έτσι. Κάποια στιγμή θα παίξει και με τηλεόραση. Μην, μην, μην ξεχάσετε ότι λίγο καιρό πριν είχε 1,5 ευρώ. Έτσι, έχει μέσα αγορασμένου. Δεν ανεβαίνουν τα χαρτιά αυτά. Δεν είναι ε, μικρά χαρτιά που ανεβαίνουν κάθετα κτλ. Συσσωρεύει, ανεβαίνει, ανεβαίνει. Σπάει εκεί το 6,5 δεν ξέρω πόσο είναι και περνάει σε μια άλλη. Αυτή μπορεί να πιάσει και τα 8, 9, 10 εύκολα. Κάποια στιγμή θα δει και αυτό το διπλό νούμερο, έτσι. Θα το δει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά τα άλλα τώρα, τα λιμάνια, όλπ και όλθ, ένα bet κλασικό σταθερό, μπορείς να κουμπήσεις πάνω του, αλλά να ξεχωρίζουμε άλλο οι αγοραστές των τραπεζών, άλλο οι αγοραστές των ΟΠΑΠΟ ΤΔΕΗ, άλλο οι αγοραστές των όλθ των, των, των, των, των λιμανιών ή των νερών. Ο κάθε αγοραστής έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δεν μπορείς να αγοράζοντας των όλθ να περιμένεις την άνοδο που κάνει, ξέρω εγώ, η Πυραιός χαρακτηριστικα δεν μπορεις να αγοραζοντας τον ολθ κάποια εγω η η καποια στιγμη η εθνική. Ή το βήμα-βήμα σκαλί Υποχώρηση είναι μεγαλύτερο σκαλί Που κάνουν τα ΟΠΑΠΟ που είναι τα μόνα που συμπεριφέρονται στα χαρτιά ας πούμε, εγώ, Μιας ανεπτυγμένης αγοράς Παρότι αναδιόμενη. Έτσι, Μετά Τενέργ ποιο έχει παράπορο από την Τενέργ Στον 25 έδωσε έδωσε. Πολύ καλός market maker ε, Σιγά σιγά και εκεί Θα έπρεπε να αλλάχτούν αυτά Σε χαρτιά άλλα Στην Εθνική στα 3 και τα λοιπά ε, καλά, φρικοκλάζε, τι θέλω, δεν μου αρέσει, δεν... Τον, φωλή, φωλή, δεν τον αγγίζω με τίποτα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ένα χαρτί που φτηνό, δεν ξέρω πώς το βλέπουν οι, οι θεμελιώδης. Εγώ δεν το μπορώ, δεν, δεν, το, δεν το αντέχω να δώσω 26 ευρώ για ένα χαρτί. 26 ευρώ είναι, είναι, ένα, είναι παραπάνω από το ελληνικό μεροκάματο. Πολύ μπακαλίστικος ο τρόπος που το βλέπω, αλλά επιτρέψτε μου να... Να το παίξω και λίγο μπακάλις πια με τα λεφτά, γιατί έτσι είναι η ζωή τώρα. Αυτά σε γενικέ δραμές, δεν ξέχασα καμία, δεν τι έχω... Μα καλά. Γιατί ΜΙΓ έχει υπόψη να στο 50-52 περνώντα το, τα είπαμε αυτά, δίνει ακόμα και 70-80-90 και ένα ευρώ. Γιατί έχει μπροστά τη αυτό που βγάλει η εθνική της τράπεζες, έχουν πρόβλημα οι τράπεζε με τα λεφτά των... Που χρωστάνε οι εταιρείε. Και είτε θα βάλουν λεφτά από την τσέπη του, είτε θα του πάνε bad the bank, good bank still. Η διεθνική έχει ξεκινήσει project, κοιτάξτε το, έχει βγει η ανακοίνωση. Όποιο δεν βάλει λεφτά, δεν κάνει αυτό, οδηγείται αλυστοδεμένο σε αύξηση. Έτσι? Για να φτιάξει δηλαδή εταιρείε που μπορούν να δώσουν στο μέλλον, θα βοηθηθούν μέσω και κλπ. ή πώληση assets. Έχει να πωλήσει assets. Τον βοηθάει. Δεν έχει, δεν τον βοηθάει. Χάνει την ιστορία. Εδώ ο Μικ έχει την, το υγεία, μπορεί να το πουλήσει. Κυρίω όμω, μια καλή αύξηση, α πούμε, ξέρω εγώ, με 40 λεπτά το κομμάτι, αν αυτή έχει 8 στο ταμπλό, η Μικ θα καταβήξει τα λεφτά που χρειάζεται και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ εκεί το βλέπω. Δεν βλέπω ούτε εισόδους, α, στρατηγική είσοδο. Μπορεί να γίνει. Πώ? Στην αύξηση να πάρει το Γιώργο 5% ας πούμε. Λέμε τώρα ο οποιοδήποτε, το Φέρφαξ, όποιο από αυτά. Με τέτοιο τρόπο μπορεί δηλαδή, να γίνει. Αλλά καλό είναι να περάσει τα 50-52, Αλλιώ παραμένει στο γνωστό ευρώ. Έτσι, αυτά που παίζουμε πάντα. Το 5-6-10 το δίνει, μην και εύκολα άμα να, να την προσεγγίσεις. Λοιπόν, τα, α, η Eurobank. Έχουμε πει ότι το 37-74 π2 είναι το 0-74 είναι αυτό που θα, που θα ζητηθεί από τους ε, επενδυτές. Δύο μετοχές αναμία, βγάζει κάθε μετοχή πρέπει να πληρώσει 0,37 πόσες έχει τις υπάρχουσες για να μπορέσει να δώσει λεφτά τα 2-2 και κάτι ζητάνει, που ζητάνει που υποτίθεται χρειάζονται όλα τα άλλα είναι φιλολογίες Έτσι? το πως θα γίνει πότε και τα λοιπά όπως και με τα warrants είναι 2,5 2,5 στην α θα δίνει δηλαδή 2,5 α θα δώσει 2,5 α να παίρνω ένα ατπ Διαιρέστε το και βγαίνει και η τιμή του ΑΤΠ συνέχεια. Κάπω έτσι θα γίνει, αν γίνει. Με την εθνική είναι δύο τα ΟΑΡΑΝΤΣ με μια εθνική όπω ακούγεται και πάλι το ίδιο βγαίνει. Τώρα έχει ένα 22 το ΟΑΡΑΝΤ. <coughs> δύο ΟΑΡΑΝΤΣ κάνω 2,50. Η εθνική στο ταπλίο έχει 3,60. Είναι μεγάλη διαφορά, θα το κάνει ο άλλο, θα το δώσει. είναι πολύ μεγάλο premium ακόμα και τι μέρε που θα περάσουν διάμεσα μέχρι να πιστωθεί στο λογαριασμό του. Είναι ένα πολύ καλό δέλερ για να βγάλει λεφτά έστω και 3 ευρώ να το πουλήσει πάλι και θα καρφωθεί μόλις γίνει η σχέση ανταλλαγής γνωστή και ανακοινωθεί θα καρφωθούν τα χαρτιά στην ακριβή σχέση ανταλλαγής και θα ακολουθούν ε, ουρά τι με τις μετοχές. Νομίζω πρώτο το είπαμε εδώ και δεν νομίζω να αλλάξει αυτό. Τα υπόλοιπα τα λιωσήματα ε, που έχουν γίνει δυο φορές το Δεκέμβριο μία φορά στο τέτοι με τη δικαιολογία του ε, φόρου Εκεί, και υπήρχε βέβαια λογική έτσι εκεί υπήρχε ή τώρα ξέρω που πάλι έκατσε ε, ε, ε, μέχρι το 092 κάπου εκεί, είναι αφορμές για να οικονομηθεί χρήμα προ τα πάνω γιατί επιλέγεται το ETP επιλέγεται γιατί δεν έχει αναφορά στην υποκείμενη έτσι η οποία απέχει πάρα πολύ από 460 περίπου πόσο είναι 45-50 πόσο είναι τώρα η τιμή εξάσκηση σε ETA δεν θυμάμαι τα άλλα όμως δεν μπορώ να το κάνουμε αυτό όταν η, όταν η Πυριός και η Αλφα έχουν περάσει τη τιμή εξάσκησης δεν μπορεί να λιώσει στο ΑΤΠ και να το πας ξέρω εγώ τώρα ένα ευρώ γιατί αυτομάτως στο ενδιάμεσο πηγαίνοντα προ τα εκεί θα βρεθούν αγοραστές που πολλαπλασιάζουν διαιρούν το τη τιμή με το 7,40 και βλέπουν ότι το discount μεγαλώνει τρελά και έτσι δεν μπορεί να, λιώσει, να, να το λιώσουν με ευκολία γιατί ενώ το άλλο δεν έχει καμία υποκείμενη, υποκείμενη δεν έχει καμία αξία στην ουσία, στην ουσία δεν έχει καμία, αν έλυγε με το πρωί δηλαδή θα μηδέν και έτσι μπορεί να το λιώσουν με μεγαλύτερη άνεση. Και, και γι' αυτό και γίνεται, έτσι, και μπορεί να ξαναγίνει και στη, στην πορεία, παρότι βλέπουμε ανώδες τώρα τρελέ 3,5% κλπ. Ε, αυτή η μεταβλητότητα η ισχυρή και η τρελή τραβιέται όσο πιο γίνεται περισσότερο στη μετοχή, στην, ετέ, στο ετέτυπη, για αυτόν τον λόγο. Ε, εκεί θέλει κλασικά η υπομονή, ε, αγορές κάτω από ένα 25% στην δεν σ' αφήνουν ε, στα κρύα του Λουτρού, επανέρχεται η μετοχή ε, ακολουθώντας την ΕΤΕ αρκετά, αλλά όχι τόσο όσο τα άλλα που είναι ακριβώς, επειδή είναι δεμάνει έτσι, ακολουθούν ακριβώς τη μετοχή, την υποκείμενη ε, δεν ακολουθείται ακολουθείτε οι υποκείμενοι προεξοφούνται και ε, ε, ε, ε, προσδοκίε κλπ Η ε, υπομονή ψυχραιμία στα χρηματιστριακά γιατί, γιατί ε, δεν είναι, μην τα μπερδεύετε με την εικόνα που βλέπουμε έξω. Είναι πιο εικονικό ο κόσμος, προεξοφλεί νέα και ειδήσει γενικότερα για το μέλλον, <coughs> δεν περιμένει δηλαδή να αρχίσουν οι δουλειέ και το λοιπά, υποτίθεται ότι είναι προεξοφεντικός μηχανισμός και τέλο πάντων και εικονικέ ακόμα ειδήσεις, έτσι, μην τις συγχαίνουν με την πραγματική ζωή, προεξοφλούν και δίνουν χρήμα. Αυτό να έχει υπόψη γιατί το πάνι είναι να μαζεύουμε εμείς προσωπικά χρήμα κτλ. τα λοιπά και όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Άστε καλά.